Με αυτή την πρακτική η πρόθεσή μας είναι να έρθουμε σε επαφή και να καλλιεργήσουμε συνειδητά την αίσθηση της καλοσύνης, της ζεστασιάς, της φροντίδας, της συμπόνιας για τον εαυτό μας και τους άλλους. Και αυτό δεν είναι κάτι εξωτερικό από μας, κάτι που θα μάθουμε ή κάποιος θα δώσει, αλλά είναι ιδιότητες που έχουμε ήδη μέσα μας. Και μέσα από την πρακτική μπορούμε να τις ενθαρρύνουμε, να τις ξαναθυμηθούμε και να τις καλλιεργήσουμε συνειδητά. Θα ξεκινήσουμε παίρνοντα μια άνετη θέση. Μπορεί να είμαστε καθιστοί, ή ξαπλωμένοι. Τα μάτια μπορεί να είναι ανοιχτά ή κλειστά, απαλά. Και θα πάρουμε λίγο χρόνο να βρούμε τη σταθερότητα στη θέση μας. Να αισθανόμαστε ότι υποστηριζόμαστε από την καρέκλα ή το έδαφος. Να νιώσουμε αυτή την αίσθηση της επαφής. Και θα πάρουμε για αρχή μερικές αργές, βαθιές και λίγο πιο συνειδητές αναπνοές, εισπνέοντας καλά από τη μύτη και αν θέλουμε εκπνέοντας από το στόμα. Μια καλή εισπνοή, εκπνοή, αλημία, εκπνοή αδειάζοντας τον αέρα πλήρως, και άλλη μία τελευταία καλή πνοή και εκπνοή. Νιώθοντας ολόκληρο το σώμα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε για λίγο φέρνοντας την προσοχή μας στο κέντρο του στήθους, στην περιοχή της καρδιάς, έτσι, καθώς αναπνέουμε μπορούμε να νιώθουμε αυτή την μικρή κίνηση που συμβαίνει εκεί κάθε φορά που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να φέρουμε και το ένα χέρι, να το κουμπίσουμε για λίγο εκεί, να νιώσουμε τη ζεστασιά από την παλάμη. Και θα ανακαλέσουμε τώρα μια στιγμή πρόσφατη, όπου νιώσαμε ζεστασιά. Ίσως υπάρχει κάποιο περιστατικό που νιώσατε φροντίδα, ισπράξατε αγάπη και νιάξιμο. Τι μπορεί να είναι από την τελευταία εβδομάδα ή και την ίδια μέρα, σήμερα. Και ίσως ήταν κάτι μικρό, κάτι που σας έφερε ένα χαμόγελο. Μια μικρή πράξη καλοσύνης από κάποιον άγνωστο ίσως ή κάποιον που βλέπετε κάθε μέρα και δεν δίνετε πολύ σημασία. Ίσως κάποιος κράτησε την πόρτα για να βγείτε ή σας έδωσε τη θέση του στη σειρά ή σας εξυπηρέτησε. Μπορεί να είναι και κάτι πιο σημαντικό, κάτι πιο μεγάλο. Μια μικρή ή μεγάλη ανθρώπινη στιγμή όπου νιώσατε αγάπη, ζεστασιά, ή φροντίδα, καλοσύνη. Ανακαλέστε λοιπόν αυτή τη στιγμή, δείτε που είστε, τι ακούτε, τι βλέπετε και νιώστε αυτή την αίσθηση. Εισπράξτε αυτή την καλοσύνη. Και αν θέλετε μπορείτε να επιτρέψετε αυτή την αίσθηση να μεγαλώσει λίγο ακόμη. Να νιώσετε ακόμη περισσότερο αυτή την αίσθηση ζεστασιάς μέσα σας. Παρατηρήστε πώς είναι το σώμα. Ίσως νιώθετε πραγματική ζεστασιά... Είναι ενα χαμογελο διαγραφεται στα χειλη σας ισως υπαρχει αισθηση χαλαρωσης μπορει και okay. τιποτα ομως και ειναι οκ. απλα θυμηθειτε πως ειναι εκεινη η στιγμη Που νιώθετε ότι κάποιος νοιάστηκε για σας. Έστω και με ένα πολύ μικρό τρόπο. Και τώρα φέρτε στο νου κάποιον άνθρωπο που σας αγαπάει πολύ. Κάποιον ίσω πολύ κοντινό σας άνθρωπο. Δείτε το πρόσωπό του. Δείτε πώς είναι. Και φανταστείτε ότι είναι δίπλα σας. Και φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα σας στέλνει ευχές μέσα από την καρδιά του. Να είστε καλά. Να έχετε χαρά στη ζωή σας. Να έχετε γαλήνη, ευτυχία. Μπορεί να ακούσετε συγκεκριμένες λέξεις, να σας λέει συγκεκριμένες φράσεις. Ή μπορεί να νιώσετε απλά την αίσθηση ότι εισπράτετε αυτές τις ευχές. Από αυτόν τον άνθρωπο που σας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει το καλό σας. Να είσαι υγεία, να είσαι χαρά, να είσαι γαλήνη. Και τώρα φανταστείτε όλους τους ανθρώπους που σας αγαπούν και αγαπάτε δίπλα σα σε ένα μεγάλο νοερό κύκλο. Την οικογένειά σα. τους φίλους σας, συναδέλφου, όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχετε στη ζωή σας και την κάνουν τόσο πολύτιμη και μοναδική. Όλοι αυτοί που σας αγαπούν και αγαπάτε. Δείτε τα πρόσωπά τους, αν μπορείτε. και νιώστε ότι είναι μαζί σας σε ένα νοερό κύκλο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας στέλνουν ευχές θέλουν το καλό σας να είσαι καλά να έχεις υγεία, γαλήνη, χαρά ακούστε τις λέξεις, της ευχές τους Μπορεί να είναι άλλες λέξεις που επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας, άλλες φράσεις που σημαίνουν κάτι για σας, Μπορεί να είναι απλά η αίσθηση. Από τις καρδίες όλων αυτών των ανθρώπων βγαίνει μια ζεστασιά και μια καλοσύνη την οποία μπορείτε να εισπράξετε σαν να είστε στο κέντρο αυτού του κύκλου. Να είσαι καλά, να έχεις υγεία, δύναμη, γαλήνη, χάρη. Και τώρα δείτε αν θέλετε, όπως είστε στον ίδιο κύκλο, να στείλετε τις ίδιες ευχές στον εαυτό σας. Τις ίδιες ευχές που ισπράξατε για αγάπη και ευημερία. Δείτε αν μπορείτε να τις στείλετε στον ίδιο σας τον εαυτό. Να είμαι καλά. Να εύχομαι να έχω υγεία και δύναμη στο σώμα και στο νου. Εύχομαι να ζω με ηρεμία, γαλήνη, χαρά και χάρη. Και όποιες άλλες λέξεις, όποιες άλλες ευχές για σας είναι σημαντικές. Μπορεί το χέρι σας να είναι στην περιοχή της καρδιάς. Νιώστε ότι στέλνετε στον ίδιο σας τον εαυτό ζεστασιά, καλοσύνη. Δύναμη, συμπόνια, κατανόηση, φροντίδα. Να είμαι καλά, να έχω υγεία και δύναμη στο σώμα και στο νου. Να ζω με ηρεμία, χαρά και χάρη. Και τώρα φανταστείτε τον εαυτό σας να στέλνει τις ίδιες ευχές σε όλον αυτόν τον κύκλο των ανθρώπων που σας αγαπούν και αγαπάτε γύρω σας. Ό,τι εισπράξατε, ό,τι καλλιεργήσατε, μπορείτε να το μοιράσετε, ώστε να συναντήσει όλους αυτούς που αγαπάτε. Να είναι όλοι καλά. Να έχουν υγεία, δύναμη στο σώμα και στο νου. Να έχουν χαρά, ηρεμία, αλήνη, χάρη, ευτυχία, τύχη. Ό,τι είναι αυτό που θέλετε να ευχηθείτε σε όλου αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάτε δίπλα σας. Και τώρα δείτε αν θέλετε να στείλετε τις ίδιες ευχές σε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχετε ουδέτερη σχέση. Ίσως κάποιον άνθρωπο από την καθημερινότητά σας, κάποιον που δεν έχετε πολύ στενή σχέση, δεν νιώθετε κάτι ιδιαίτερο. Όπως και εσείς, και αυτός ο άνθρωπος θέλει να έχει υγεία και γαλήνη στη ζωή του. Δείτε αν θέλετε να επαναλάβετε αυτές τις ίδιες ευχές με τα δικά σας λόγια. Να είναι καλά. Να ζει με ηρεμία, γαλήνη, χαρά. Χάρη. Και τώρα αν θέλετε, μπορείτε να διευρύνετε αυτό τον κύκλο και να στείλετε φιές και στου ανθρώπους λίγο πιο έξω, στη γειτονιά σα ίσω. Του ανθρώπους στη δουλειά σα, του συναδέλφους σας. Να αφήσετε αυτέ τι φιές να αγκαλιάσουν και λίγο πιο έξω, όλη την πόλη σα. Ολόκληρη τη χώρα. Και ίσως και πιο έξω. Ολόκληρο τον πλανήτη. Ίσως μπορεί αυτή η ζεστασιά και αυτές οι ευχές να μπορούν να αγκαλιάσουν όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη. Να είναι όλοι καλά. Να έχουν υγεία και δύναμη. Να είναι καλά. Και ίσως μπορούν να αγκαλιάσουν και όλα τα άλλα όντα. Όλα τα φυτά, τα ζώα. Όλα αυτά τα όντα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σπίτι που λέμε γη. Στέλνοντας τι ίδιε ευχές σε ολόκληρο τον πλανήτη που το έχει τόσο ανάγκη. Και θα πάρουμε τώρα μερικές αναπνοές, νιώθοντας την αίσθηση του αέρα όπως γεμίζει το σώμα, εισπνέοντας καλά και εκπνέοντας απαλά και παρατηρώντας πώς είμαστε καθώς ολοκληρώνουμε την άσκηση. Αν έχει κάτι αλλάξει. Τι συναισθήματα υπάρχουν. Τι αίσθηση στο σώμα. Ποια είναι η ποιότητα της προσοχής μας. Και ίσως αν θέλουμε μπορούμε να ανακαλέσουμε αυτή την αίσθηση φροντίδας, ζεστασιάς και συμπόνιας για το υπόλοιπο της ημέρας μας. Μπορεί να μας συνοδεύει.